Βλέβεις τα αυγά με Δεν απολογούμε για καμία αποτυχία Μόνο επιτυχίες έχουμε αυτό το διάστημα Μπράβο <σ Yay>! Ήδες, άκουσες Ο Πολάκης Αγαπημένος ε, πια Από την αρχή ήταν αυτός να από την αλήθεια hey, ήταν, ήταν μια φιγούρα ιδιαίτερη Ναι ναι όντως και χτες ξε, ξεδίπλωσε το ταλέντο του είναι ένας και ένας και αυτή η κυβέρνηση ευτυχώς. το καταλαβαίνουμε όλοι και Ευτυχώς, ευτυχώς ναι, δόξα το όλους. Θεό και ό,τι άλλο μπορούμε να δοξάσουμε και άλλους θεούς αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει ε, ε, Τον ακούσαμε εδώ να λέει δεν θα απολογηθούμε τα κάνουμε όλα σωστά Α, είναι όλα σωστά Τελείωσε Η λειτουργία της δημοκρατίας μόλις έπαυσε Στο υγεία, δεν είναι Στο υγείας, στο υγείας. Ειδικά υπάρχει στο υγείας. Στην υγεία. Όχι όχι όχι μην μπει μέσα στον Ευαγγελισμό, Γιατί απ' έξω παίρνει. Γιατί να πω. Από το απέναντι πεζοδρόμιο, καταλαβαίνει τι γίνεται. Εγώ δεν σου λέω να πει στο άλλο πεζοδρόμιο και να μπει μέσα, δεν σου λέω γιά νοσοκομεία, σου λέω το καλύτερο και το μεγαλύτερο τη Αθήνα. Από το απέναντι πεζοδρόμιο, καταλαβαίνει τι. Πρόβλημα. Το πρόβλημα ναι, είναι κανονικά. Σε όλε την μεθ, σε όλου του ορόφου, κλινικέ και οτιδήποτε. Εντάξει, γι αυτό είναι το είναι ναι, τα θα πληγηθεί, Τα πάνε όλα καλά. Επίση είπε στην αρχή, μην βλέπουμε με τσι. Πατάτε. Πατάτες. Το μπλέξιμο αυτών των δύο είναι καταπληκτικό, συγγνώμη. <laughs> Όντως, <laughs> καλύτερη μελέτα με πατάτε. Αν δεν, δεν έχει πατάτα το αυγό μέσα. Ναι, ναι, δεν ταιριάζουν τόσο δεν ξέρουν, πολύ τα Δεν Τα σκιουφιχτά μόνο ξέρουν εκεί κάτω και τη... πώ το λένε, και τα να το κρέα, το παστό. Yeah το... το απέναντι, το <sharp> αντικριστό. Αντι αντι αντι όχι, το το ναι, αντι όχι, όχι, το αντικριστό, όχι. το αντικριστό, όχι. και το αντικριστό, αλλά το αντικριστό θέλω 저... τι αντι ομελέτε. Δεν πάει στο μελέτη. Ο χλειό του λένε. Ο χλειό, εκεί στην κριτική κάτω. Ο κύριος Πολλάκη, λοιπόν, χτε έριξε να καβγάμε τους δημοσιογράφου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί. Βέβαια εδώ στο ράδιο δεν ακούγεται, γιατί ο δημοσιογράφος που κυρίω καυγάδισε, μιλούσε off μικροφόνου, δεν ακουγόταν δε ξέρουν, δε τα δε κανάλια είχαν βάλει υπότιτλους και όποιος είδε στην τηλεόραση γιατί είχε και ωραίους διαλόγους στο ενδιάμεσο κάποια στιγμή βέβαια είπε ο δημοσιογράφος και αυτό το ακραίο ότι λέει προς τον υπουργό που ήταν δίπλα από τον Πολάκη, μάζευσε το σκύλο που είχες δίπλα σου, εννοώντα τον υφυπουργό ναι, το γύρισε μετά εγώ νόμιζα εκεί θα σηκωνόταν, θα έβγαζε κανένα Έκανε ένα πιστόλι και θα του φέκαγε ο Πολάκης. Αν δεν το να τον Πολάκη. Ναι, έχει ανάγκη και ο δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν το λε. Χοντρό, δεν το Τι δεν το λε, Μωρέ. Όχι, τόσα και δεν το λε καιρό. Δεν το λε. Όχι, είναι. Στη συνέντευξη δεν το λε, όχι, όχι. Δεν το λε και κυρίω δεν πέφτει στο επίπεδο του Υπουργού γιατί ο Πάο ήταν το χαλί εκείνη τη στιγμή. Να πάρουμε μια γεύση, να θυμηθούμε και να ακούσει τόσοι το έχετε ακούσει. Να μην κάνω συνεδέψει, μην τσακίσω. Και ποιο σου με αποσαφίζομαι, έτσι να το στείλω. Ποιο σου με αποσαφίζομαι, έτσι το στείλω. Κύριε Υπουργέ, το στείλω σαν στην Κρήτη, όχι εδώ. Δεν θα μου υποδείξει εσύ που θα είναι. Δεν θα μου υποδείξει εσύ που θα δείξει το στοιχειώδη σεβασμό στον Υπουργό την ώρα που μιλάει και θα μιλήσει, θα ρωτήσει μετά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Στοιχειώδης σεβασμό δεν δείχνεις. Καλά μην μας δίρετε. Δεν δέρνω κανέναν. Δεν δέρνω κανέναν. Και μην το γυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, θα λίγο τώρα. Να σου πω, εσύ γιατί πετάγεσαι εσύ νέα για να δείξει τι. Εσύ πετάγεσαι για να δείξει τι. Όχι, θα με σε... Ούτε εγώ σε σέβομαι να μου το πας έτσι. Ούτε εγώ σε σέβομαι να μου το πας έτσι. Εντάξει, τον Υπουργό την τώρα που μιλάει. Γιατί πολιτικέ μπαρούφες δε Δεν ξέβουν. Τώρα έτσι δε συζητάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. παρακαλώ πάρα πολύ. Τα μαντρόσκυλα τα οποία έχει εξαπολύσει η διαπλοκή για να μπλοκάρει αυτό που γίνεται, έτσι, δεν μας θαματάει. Το κατάλαβες? Να, να, να, να αντισταθείς κατά διεκδικήσεις, έτσι. Λοιπόν, τι είσαι, ούτε πεκινουά Έτσι λοιπόν, okay. και άλλα πολλά υπόθηκαν. Το σύστρικλο. Το σύστρικλο έγινε, πιαστήκανε μαλλί με μαλλί. Δεν έπαιξε δύο παλοχές μόνοι. Αυτό ήθελε, κάνε έτσι, δύο παλοχές ήθελε. Έμα, τέλος πάντων, αυτοί οι υπουργοί του είπαν τελικά και, και αυτοί δουλειάδουν. Κάθονται στα γραφεία και μετά ναι, ναι, πλάδα ρεύουν. Κάποια στιγμή εκεί με τα σκυλιά και όλα τα υπόλοιπα λέει ο Πολάκη στα μαντρόσκυλα τη διαπλοκή. Ξέρετε, τον γυρίζουν πάντα οι Σιριζέη και ο Αλεξιάδη που βγήκε χτε το πρωί στο Μέγκα και γενικότερα και ο Πρωθυπουργό και όλοι ότι του πολεμάει και καλά μια διαπλοκή και γι' αυτό του συμπεριφέρονται έτσι δημοσιογράφοι και, και και και όταν τα λέει γι' αυτά πετιέται από κάτω ένα άλλο δημοσιογράφο. Δεν ακούστηκε εδώ αλλά στην τηλεόραση φαίνεται και λέει ο δημοσιογράφο Η διαπλοκή έχει να μα πληρώσει 6 μήνε. Έβγαλε τον καημό του, γύρευε σε πιο κανάλι είναι που να πλήρωτο ο έρμο και του λέει εκεί να τα διεκδικήσετε και τέτοια. Του είπε Το Πολάκη είναι γιατρό, έτσι. Ναι, τι να λέγανε. Όλοι αυτοί οι τρει. Ο Μιχελογιανάκη γιατρό. Ο Άδρο γιατρό. Ο Αυτό ακριβώ. Ο Άδρο για γιατρό. Ευτυχώ πολλοί αυτοί εγκατέλειψαν την ιατρική και ασχολούνται με την πολιτική. Γιατί άμα του είχαμε στην ιατρική θα ήταν το πρόβλημα. Η εικόνα που έχουμε για του Έλληνε είναι η Πραγματικά στα νοσοκομεία, ειδικά στα δημόσια, είναι πολύ καλή γιατροί. Φαντάζεσαι να ισχυρίζεσαι. Και σκέψεσαι τον πούμε, να είναι ορειλά. Ναι, και, και να το, διαπλημάτω... το εκεί το στόμα να σου βάλει μέσα το, το, το, το, το, τη βλακία, το ξυλάκι το παγωτό. Πρέπει ο γιατρό να είναι και προ του συγγενεί και προ τον ασθενή πολύ έτσι μαλακό και πράο. Πολλάκι να είναι αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι γιατρό. Και διάβαζε εκεί κάποια στιγμή για το AIDS. Κάτι που κάνει μια δράση του Υπουργείου. Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV Πάλι και, και πάλι ξανά Η νοοκολογική χρήση H -I -H -I Mais, <σ shootings> 所以, Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV Λοιπόν, αν δεν έτσι ακούγεται πιο ευχάριστα στα αυτιά σας <σ <σ <tous> Η γρήπη το έκανε χατήρι στου δημοσιογράφου και ε, το είπε. Πού το έχουμε μάθει. Α, Γιατί ε, Είσαι γιατρό. Όχι. Ξέρει ποιο είναι το σωστό. Όχι. Ε, Παρά τα μα <laughs> τώρα. Δεν ξέρω γιατρό. 20 χρόνια τώρα όλο ο πλανήτη το λέει. HIV. Ο πλανήτη είναι γιατρό. Μα τι έτσι θα τα λέμε. Ε, Πώ θα τα λέμε. Ξέρουν αυτοί. <laughs> και λέει μετά να δει. Το λέει HIV επειδή έτσι θέλετε να το ακούτε καλύτερα HIV. στα αυτιά. <laughs> χάρη στου δημοσιογράφου. Ε, ε, <laughs> όχι ε, επειδή το λένε όλη η παγκόσμια ιατρική κοινότητα και η υπόλοιποι. Επειδή έτσι εσεί το ζητήσατε. Το έχουν χάσει λίγο. Το έχουν χάσει και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όχι ότι το είχαν μάλλον και δεν λέω μόνο για τον Πολάκη, γενικώ. νομίζουν ότι κάνουν κάτι πολύ καλό, έχουν ψωνιστεί για τα καλά δηλαδή αυτοί, είναι σουργελα κανονικά, ότι κάνουν κάτι πολύ καλό και όλοι τους επιτίθεται και όλοι είναι εχθροί και όλοι θέλουν να, ε, απέναντί του να σταθούν, η διαπλοκίστα βασικά σας στηρίζει να το πει κάποιο και του Πολάκη αυτό. Ναι, θα δηλαδή πάνε το, βέβαια πρώτα. Το καλό είναι. Ναι, ναι. Καλ... Πολύ ένα χρόνο τώρα τι έχει πάθει η διαπλοκή. Αλήπιτα. Μου λε τι έχει πάθει η ένα χρόνο. Καλοπιά την πρώτη μέρα, ένα χρόνο δεν είναι. Αλλά... Ένα χρόνο μπορεί να κάνει τα πάντα στη διαπλοκή αν θε να την λήξει. Αν θε να διαπραγματευτή μαζί τη, να βρει καινούργιε γιάφυρε, δεν κάνει τίποτα. Φέρνει νομοσχέδια, τα ψηφίζει και τα νεκρώνει αμέσω μετά. Πρώτον, δεύτερον. Το μα... ίδιο βέβαια ισχύει και με κάποιου Ευρωπαίου. Και με αυτού. <laughs> <laughs> με όλου. Με όλου. Αλλά στα βασικά θέματα. Ε, η διαπλοκή στήριξε τον, το καλοκαίρι την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, όπω κανένα άλλο. Και πανηγύρισε μετά η διαπλοκή την ψήφιση του Μνημονίου. Και ότι και τώρα στα βασικά θέματα, όχι στα υπόλοιπα που υπάρχει μια ψυλοκόντρο, όπω αυτό τώρα το Ανώδυνο εδώ του Πολάκη ή του Αλεξιάδη ή Παξίπα που θα τα ακούσουμε στην πορεία, στα βασικά θέματα στήριξε και στηρίζει κανονικά. Ναι. Και ζητάει από τον Τζίπρα ω αριστερό να περάσει μέτρα που δεν είχε τολμήσει να σκεφτεί ο Σαμαρά. Επειδή δεν ήταν αριστερό. Και δεν θα περνούσαν και επί Σαμάρα. Ενώ τώρα είναι για αυτού που ξέρουν πραγματικά την διαπλοκή, την πραγματική, Γιατί η πραγματική διαπλοκή δεν είναι μόνο ένα κανάλι. Είναι και επιχειρηματικό κόσμο. Ναι, ναι. Είναι μπράβο. Είναι τα τέσσερα παιδιά. Είναι τα Είναι το κανάλι για του πληρώσει μήνε. Ναι, λέτε. Τα περισσότερα. Δεν είναι διαπλοκή μόνο ένα κανάλι. Είναι και ένα κανάλι. Γιατί ο κανάλι καναλάριξη έχει και άλλε δουλειέ. Αλλά είναι και άλλοι οι επιχειρηματίε που δεν έχουν κανάλια που επίσης είναι διαπλοκή. Επίσης το πιο σωστό θα είναι τα βάζουμε με την παλιά διαπλοκή γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δικιά μας διαπλοκή. Εννοείται. Το πιο σωστό αλλά δεν τα λέμε, το να Εννοείται, αυτό θέλει. Τα καινούργια συγκροτήματα για να στηρίζουν να αμυγώσω και καθαρά άλλα έξι τσίπρα, να ακούσουμε κάτι παλιό του πολλάκι. Μετά, το μετά το Γενάρη πέρυσι, όταν είχαν γίνει κυβέρνηση, τον ρωτούσαν εκεί τον Πολάκ, τον είχαν βγάλει, δεν ήταν υπουργό ή υφυπουργός, βουλευτής και αυτός μίλησε και για το Σόιμπλέτς όπω μίλησε περίπου και στους δημοσιογράφους αλλά κυρίως έβγαλε μια σιγουριά θα το ακούσουμε όμω για να καταλάβουμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έσπασε 25 Γενάρη. Από αυτό το πράγμα εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν πάνε να ουρδιάζουν τα σκυλιά όπω είπα και προηγουμένω. Δεν πάνε να πιάνει το Σόιμπλε ας πούμε, ψηλή τραμουντάνα και να μα κουνάει το δάχτυλο <laughs> και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, θα σηκωθεί να περπατήσει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Έτσι, το θέμα είναι ότι εμεί να υποχωρήσουμε από αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν μπορούμε να εκτεθούμε στον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε. Τελικά υποχωρήσαμε και εκτεθήκαμε στον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά και δεν σηκώθηκε να περπατήσει και ο Σόιμπλε. Είδε με μια μαγκιά Πολλάκη τότε έβγαινε ότι εμεί θα τα κάνουμε και θα, οι άλλοι θα υποχωρήσουν. Τελικά υποχώρησε η κυβέρνηση αυτή και οι άλλοι δεν υποχώρησαν. Το αντίθετο, συνεχίζουν να έχουν τη δική του ατζέντα, επιμένουν κανονικά, κανονικότατα. Λοιπόν, Γιατί ε... ξέρουν θα περάσουν αυτό που θέλουν. Ε? Επειδή είμαστε στο θέμα Πολλάκη, ναι, ναι. λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσει. Αποστόλοι. Mm. Χι το λέμε για γιατροί μεταξύ μα. Ναι. Οπότε γι' αυτό το είπε ο Πολάκης. Ναι. Μη στηρίζει τη στιμένη συ... συνέντευξη, λέει. Στιμένη Ένας... συνέντευξη ποια είναι. από θέση είναι, ξέρω εγώ. Όλο αυτό με 100 αυτό. δημοσιογράφους, ε, στημένη θα... συνέντευξη. Άλλος, ελληνιστή ο HIV λέγεται HIV. Είστε κακοπροέρητοι με τον κύριο Υπουργό. No, Έστω. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε καλοχθολογοί. Να πιο... HIV το λένε παντού στον κόσμο. Ναι. Οι γιατροί και ξέρουν στην... Στάπα στην εγώ. Ναι, εγώ ταύω σε... από την αρχή. <laughs> Σου είπα <laughs> τι γιατροί ξέρουν, εσύ δεν ξέρει. Και με ξέρει και εγκαλούν εμένα τον ίδιο. Δηλαδή δεν πειράζει ένα εγκαλέσουμε τον κόσμο. Θα ρωτήσω εδώ του φίλου που με βγάζουν. Έρχεται Σαββατοκύριακο. θες να πας σινεμά να δεις καμιά ταινία έτσι. Τι να πω, είδα το προηγούμενο πολλά. Όχι, όχι, έχω να σου κάνω Α, τρεις, τρεις, τρεις, τρεις, τρεις καινούργιες, όχι δεν είναι καινούργιες ακριβώς, τρεις καλές ταινίες από τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξη Τσίπρα. Τα αγάπη μου συρρίχνωσα τα παιδιά. Κοίτα ποιος μιλάει. <ΣΟ'> αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Αυτή η τελευταία είναι καλύτερη. Ποιο παίρνει αυτήν. Ε, ο Ο Γιάννη Ο δεν είναι. Είσαι κανονικός. Ο Βαρουφάκης. Τελειο... Ο Τουρνάρα, ποιος Ο Γιάννη Βαρουφάκη. Α, έκλεισε τι τράπεζε, εννοεί με αυτή την έννοια. Ναι, αυτή την Όχι, ω α Όχι, μα. μου τώρα με έναν το πιον τον τραπεζόν το εγώ δεν ε, ε, ε, καλά τορ δεν καταλαβαίνεις το υπόλοιπο σχέδιο λέως άνα και να και θα γκοστι το σύστημα δεν θα πηγαίνει αλλά για Άρα... υπάρχει σχέδιο ε... Άρα, ναι, ναι ναι κατάλαβα αυτά τα είπε το πρωί που μιλούσαν στην ε, Βουλή. Τι τρίζει, κάτι τρίζει. Παίρνει τηλέφωνο ένα μου. Ναι, αλλά τώρα δεν το έχει. Στο... Δεν ξέρει αυτό ότι. τέλο πάντων. στο αθόρυβο. Στο αθόρυβο είναι, ειδώνησε κανέτσι. Αρχίζει και εδώνησε. Ναι, είχα το χαπάνω μου γι' αυτό. Πάνω σου. Πού... Όταν εφοδώνει το βαζό <laughs> σου. Οι ερωτήσει έρχονται <laughs> αυτόματα <laughs> μετά από αυτό. Ε, τα είπε το πρωί αυτά ο Πρωθυπουργό στη Βουλή. Mm. Που μιλούσε εκεί και απάντησε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και χρησιμοποίησε αυτή τη φράση του Βαρουφάκη την παλιά και είπε και τα άλλα ω ταινίε. Ο Τζιτζικό σα δίνει μια μάχη. Ε, Ακόμα το άλλο, δε το δε το... Α, α, τόσο δεν βγαίνουν αυτοί. Τέλειωτο το χρόνο. Την άλλη Κυριακή, μάλλον θα ψηφίσουν, μάλλον. Την άλλη Κυριακή, 20 του μήνα, θα είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά, όλα μαζί, ό,τι πρέπει. Θα είναι και πέντε μέρε πριν τα Χριστούγεννα. Νομίζω ταιριάζει ε, όλο αυτό πάρα πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το και τι να κάνει. Πότε Μέση βγαίνουν οι καλοί τότε δεν βγαίνουν. 20, κάπου <μμ> εκεί δεν βγαίνει οι Θα βγουν οι Καλκάντζαροι και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ακούσουμε λίγο Τζιτζικόστα. Αυτό είναι Καλκάντζικοστα. Δεν βάζω το στη φωτιά. Το το βάζουν οι no. Θα το βάλουμε εμεί. Θα ακούσουμε Τζιτζικόστα, ο οποίο θα μα πάει και στι πρώτε διαφημίσει. <σταγένω> Αυτό που θα ακούσετε ναι είναι ο Τζιτζικόστα. Μην παραξενευτείτε από τη χρειά τη φωνή. Η εμπιστοσύνη σα ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η δύναμή μου. <σταγένω> η αλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Θα χτίσουμε μαζί τη νέα νέα δημοκρατία. Μπορεί η φωνή μου να με σιγά σιγά. Δεν με όμως η αποφασιστικότητά μου να τα αλλάξω όλα. Ζήτω δημοκρατία. Ζήτω με. Ζήτω Να είστε καλά. αγάπη μου, συρρίχνωσα τα παιδιά κοίτα ποιος μιλάει αγάπη μου, έκλεισε τις τράπεζες αυτά ναι, αυτά τα πολύ ωραία Τενίες. προτάσεις για να βγείτε το δίμερο που έρχεται εδώ, χειμωνιάτικο λοιπόν, οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσουν οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσουν στο αγάπη μου, έκλεισα τράπεζες του Αλέξη Τσίπρα θα πάρουνε, θα πάρουνε, θα παίζετε πάρουν, ας... πώς... σε, <laughs> ας... σε μεγάλα σε μεγάλα όχι παίζετε και στην, πώς το λέει, στην τράπεζα Near You, πώς το έλεγε, <laughs> <laughs> κοντά σας, σε κάθε τράπεζα, αυτό, σε κάθε τράπεζα παίζετε, το <χλήρια> αγάπη μου έκκλησα της τράπεζας, <χλήρια> λοιπόν, ε, όμως τελειώνει η παντοκρατορία Τσίπρα, από πότε, τι μέρα είναι. Την άλλη Κυριακή και μετά. από Απρίλια την άλλη Χρυσή, σε αυτή τη <σχεδιά> Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Ε, μπορεί και μέχρι τι 10 ο τι έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι βγαίνει. Ο Άδωνη επιτέλου έχει ρεύμα Α. και θα δεις, έχει αγνό λαϊκό. Ποιε δημοσκοπήσει δεν τι βλέπει. Ποιες Πού δεν βγαίνει. Καλά κάνει και δεν βλέπει κανεί Γιατί να τα τελευταία χρόνια βγήκε. Ο ακούω ότι τι καθένα κάνει, τι δουλειά έχει. Δεν θα έχει να ρίξει η κυβέρνηση. Ο Σαμανάς μπορεί να πάει στον Τσίπρα για να τον ρίξει για να κάνει κόμμα μετά. Ναι, θα είναι ναι. πολύ ωραίο να το κάνει αυτό. Καταρχήν τον θέλει ο τόπο, τον, τον έχουμε ανάγκη όλοι. Πολλάν δύο, τι θα κάνει. Τι σημασία έχει. Πολλάν δύο κυπριακό. <laughs> Ακούγεται <σαν> κυπριακό. Πολλάν δύο, Πολλάν. Λοιπόν, α το κάνει το κόμμα και θα είμαστε μαζί του. Μέχρι τότε έχουμε τι εκλογέ και τελειώνει η παντοκρατορία Τσίπρα. Γιατί θα βγει ο Άδωνε χθε ήτανε σε εκπομπή με τηλεθεατέ. Ο Άδωνε ναι, ναι, και να ακούσει mm. πώ ο λαό. Όχι βέβαια. Α, Τηλεφωνικά βγαίνουν οι τηλεθέατε. Και να ακούσει πώ τον εκτιμάει ο λαό σου. Ε, έχουμε την κυρία Γεωργία από το Καλαμάκι. Σα ακούμε κυρία ναι, Γεωργία. Ναι, ναι, ναι, περιμένω. Ε, χαίρομαι για τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπο. Το ότι είναι τόσο μορφωμένο, τόσο καλλιεργημένο. Αυτό θα μα σώσει. Που είναι πολύ πολύ μορφωμένο τον Καμαρόνο. Ξέρω και τη γυναίκα του γιατί μου αρέσει η μουσική. Αλλά μου αρέσει που θα διώξει τον Τζίπρα, αγάπη μου. Mm. Αυτό είναι το να φύγει αγάπη μου ο Τσίπρα, <laughs> να φύγει. Χολένη δεν αντέχω. Το αγάπη μου ήταν όλα τα δεύτερα. Φύγε Τσίπρα. <laughs> Κλασική νεοδημοκράτη. Αγάπη <laughs> μου βάζει στο τέλο. Ναι, αγάπη μου το απογειώνει. Κανονικά. <laughs> αυτή η κυρία δεν θα σωθεί. <laughs> Θέλω να την <τα> ενημερώσω. <laughs> αυτή η κυρία που περιμένει ότι θα τη δεν ο Άδωνη δεν αυτή η κυρία. Ναι, σώνεται, σώνεται αυτή η κυρία. Τώρα θα δημιουργήσουμε μια εικόνα. Πώζω την πω. Αποκρουστική. Όχι ρε. Αποτρόπαια. Σταμάτα. Μια εικόνα λάγνα, αν μπορεί η εικόνα να είναι λάγνα. Με σεξουαλικό υπόβαθρο. Και άδωνη μέσα. Ε, ναι, εννοείται. Ah. Κάτσε να βρω yeah. άλλε λέξεις Μα δεν μου έρχονται και μέσα. Και ευγενία χωρί ξέρω την εικόνα. Δεν έχει Όχι, δεν έχει ευγενία. Μου... Ε, ευγενία, όχι, δεν έχει ευγενία. Ε, τι σεξουαλικό τώρα. Θα φτιάξουμε έτσι μια εικόνα. Προκλητική. Ε, προκλητική. Ε, όχι. Μα τώρα άδωνη σεξ και αυτά τι είμαι εγώ Ωραία, ας πούρ. αφήσουμε τον. Τον για καλό τον έχω Ναι, ναι. Όχι, όχι. Θα αφήσουμε τον ακροατή να μιλήσει. από τον δεν με την πρώτη φορά που σε είδα. Ήτανε κάψονα, φοράγε φανελάκι. Ήσουν στην Λένορμαν και σε φόρτωνα σε ένα φορτηγό βιβλία. Και σε βλέπω και σε λυπόμουν. Και δεν ήξερα καν ποιος είσαι. Έχω κουβαλέσει πολλά βιβλία. Δεν είπα μετά, άνθρωποι. Αυτό σε βουλευτή νωρίτερα δεν πέφτει αυτό. Μην μου λέτε βλακίε. Με το φανελάκι κουβαλάει βιβλία βουλευτή. Δεν υπάρχουν αυτά. Πώ δεν την πει αυτή την εικόνα, Καυτή. Προσπάθησε με δύο λέξει, δεν μου ερχόντουσαν. Καυτή, καυτή μπράβο, το καυτή είναι. Φαϊλάκι. Κιδρωμένο. Ε. Πόπο. Ο Άδωνη. Με την αξίστεια μα να στάζει. Ο άλλο ότι τον είδε και τον θυμίζει <χαλάνε> χωρί να ξέρει Χαλισφέρα. ότι είναι βουλευτή. Ε, εντάξει. Το φορτηγάκι δεν σε ήξερα τότε. Άκου να δει τώρα τι παίζει εδώ. Δεν σε ήξερα. Προφανώ τον είδε μετά και συνειδητοποίησε. Πώ θυμάσαι έναν. Απέναντι εδώ είναι συνεργεία, κουβαλάνε. Εντάξει. Θυμάσαι έναν με φανελάκι. Το φορτηγάτζι, τον ιδρωμένο, πάντα το θυμάσαι. Δεν είναι φορτηγάτζι, σου λέει. Από το φορτηγό, ε, φορτηγό ε, που πέφτει. Το το νόμιζε ότι είναι, βλέπεις βλέπει έναν εργάτη. Τον εργάτη του φορτηγού. Δεν ξέρω, αν ο Άδωνη κάνει αυτή τη φωτογράφηση ή το βίντεο με το φανελάκι, νομίζω θα βγει πρόεδρος συνεργάτη. Δεν ο θα, πρόεδρος, θα βγει σιγά φυσικά. Μα έδωσε την ιδέα εδώ ο φίλος Ακροάτη. Εδώ κάνει Ραχίλτα, αλλά και τα αντερά μα κρατιόνται. Ο Άδωνη. Η Ραχίλ ήταν νομίζω ότι καλύτερο μα έχει τύχει. Δηλαδή, δες, τα ταλέντα αναδεικνύονται. Παλιά αναδεικνύονταν τα ταλέντα εκτό και μπαίνανε στη Βουλή ω κατάληξη. Τώρα, τα ταλέντα βγαίνουν από τη Βουλή και αναδεικνύονται στην πορεία. Αυτό που έχει για... γίνει μια αντιστροφή που είναι πολύ χρήσιμη, βέβαια, για όλου μα. Εμένα να μ' αρέσει στη Ραχίλ, όποιο έχει τη φωτογράφηση στο Downtown, η φωτογραφία οΗΜΕ. Η οΗΜΕ, φωτογραφία. Το χέρι στο κεφάλι. Το δεν αντέχω. Αυτό. Τέλο πάντων. Να συνεχίσουμε λίγο με άδον ή χωρί φαντάζε την. Στη βουλή να μπαίνει ο Τσίπρας και να είμαι εγώ αντίπαλό του. Στην βουλή να φαντάζομαι κόσμο να μου γελάει. Φαντάζομαι να κάνει debate μαζί με ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα μου έκανε εμπάργκο για να μην με βλέπει μπροστά του. Φαντάζομαι να, να τον συναντήσω σε debate. Μην βάλει τα κλάματα φοβάμαι. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, <laughs> αυτό. Τσίσα. τσίσα. <laughs> ναι, είναι ναι. και από αυτού ο Τσίπρας βέβαια. Αλλά ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον πάντω. γιατί αν σκεφτεί κανεί. Αν είναι ο Τζιτζικώστα, είναι προβλέψιμο και, και οι δύο μαζί Τσίπρας, τη ύπρα Τζιτζικώστα η χημεία που κάνετε. ο ατσαλάκου, είναι... τη φλόρη. Προβλέψιμο, ξέρει τι θα πει ο ένα και τι θα πει. Το μυμαράκι το είδαμε. Το, το περιμένα περιμέναμε άλλα και άρχισε να κοντένει και να ανεβοκατεβαίνει ναι, ναι. να παίζει με την κάμερα. Αφαιρέγγιο τελείω και φεδρό μάλλον. Ενώ με τον Άδωνη. Και με τον Κυριάκο λίγο Ενώ με τον Άδωνη μπορεί να πλακωθούν κιόλα. Ο Άδωνη θα πλακώνει. Ο Άδωνη, ναι. Ο Τσίπρα θα φωνάζει. Θα γυρίζει το. Ά, και το Ά, άλλο. Παπά, παπά. <laughs> φλαμπουράρι. Φλαμπουράρι. Πάω ο παπά. Ο παπάς αυτά καθαρίζουν οι καθαρίζει. Ποιο παπάς... θα καθαρίσει τον Παπαστάκρι. Θα, θα, θα μπει ο παπά εκεί να το δώσει δύο μπουκέτα να τελειώνουμε. <laughs> ο παπά θα δώσει μπουκέτα. Ε, ο φλαμπουράρι <laughs> θα δώσει τέτοιον. Αλλά όχι τον παπά. Αυτή είναι διανοούμενη, δεν είναι. Ε, δεν είναι οι τρα... διαφορέ. Θα... Ποιο θα βαρουφάξει τα ρίχτα, ποιον έχει. Κανεί δεν υπάρχει, θα φάνε ξύλο έτσι. Χωρί να υπάρξει κάποιο ε, να, ε, να πέσει γι' αυτού. Ήταν ο να μου βγάζει το πιο brutal έτσι. Το πιο του. Το, το... Με φανελάκι χωρί. Αυτό, το, το τουλίδα το του αριστερού. Τον έχει του... δει να κουβαλάει φορτηγό και εσύ με βιβλία και μετά τον θυμήθηκε. Όχι, αλλά τον ψάχνω τακτικά. Πού τον ψάχνει. Στα φορτηγά από πίσω. Στα φορτηγά από μάλιστα. Λοιπόν, θα σου έχω με ημαράκι, μάλλον σου με γιατί, ημαράκι, γιατί, γιατί, θα γιατί. μείνουμε έτσι αυτό το μπρουτάλι ύφος γιατί καιρό είχε να το βγάλει και το έβγαλε με δήλωσή του όμως όχι με πράξη. Με ενόχλησε όμως και με στενοχώρησε πραγματικά η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού που με πρότεινε κιόλα και οι δηλώσει των συνυποψηφίων που ζητούσαν την παρέτηση, γι' αυτό και απήντησα, δεν έκανα επίθεση. Ούτε άφησα τίποτα υπονοούμενα. Είπα ότι όλοι ξέραμε την εταιρεία. Και ο, κύριος πρωθυ... ο πρώην Πρωθυπουργό την ξέρει, μόνο τον σεβασμό που έχω απέναντί του. Και γι' αυτό είπα ότι μπορεί αυτό να το πάρουν πίσω ε, σε μια μέρα και θα παραμείνω. Και πρέπει να σα πω, κύριε Σρόιτερ, ότι με πολύ ψυχραιμία παρότι προσπάθησαν πολύ να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι ο Μημαράκη ε, είναι παρορμητικό. Λάθο, είμαι αυθεντικό. Δεν είμαι παρορμητικό. Mm -hmm. Και πάντα εγώ έτσι μιλάω. Και τα γαλλικά τα έχω στην καθομιλουμένη. Ναι. Άκουσε. Γιατί ήταν μορφωμένο ο άνθρωπο. Δηλαδή, με λέξανε γλώσσε και δεν μπορούν να συνεννοηθούν, λέξει, τη συγκρού. Mm. Αρχίζει τα γαλλικά κάποια στιγμή εκεί. Έχει φάει τόση γλώσσα αρνίσια και τόση γλώσσα μοσχαρνή. Τα φουαγκράπη. Τι μιλάει βέβαια. Δεν λέει το δηλαδή εκεί στα γαλλικά όταν τα μιλά σωστά. Ναι. Και δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι. Έτσι ο Παπαμιμύκο παρεξηγήθηκε και ανέθεσε σε αυτή την εταιρεία. Μιλούσε γαλλικά ο Μημαράκη. Και, και έγινε το μπέρδεμα και του είπαν οι άλλοι δεν θα το κάνουμε. Κατάλαβαν θα το κάνουμε. Κατάλαβε γι' αυτό με δήλωσή του. Επικαλείται τα γαλλικά ο Ευαγγέλη Μημαράκη. Εδώ, εδώ είναι Ελληνοφρένεια όλο είναι αυτό. Ναι, αν είχατε κάποια απορία έτσι παρεμπιπτόντω. Στη χειμωνιάτικη ψιλόχριστουγεννιάτικη Αθήνα. Υπάρχει κατακραυγή για το HIV, να ξέρει εδώ στο διαδίκτυο. Άκου να σου πω αποστόλια. Μα Θα σου πω. Έχουμε, okay. άδικο, έχουμε άδικο. Να σου πω ζέσου. εκ των προτέρων Πες. κάτι. Ποτέ ο δημοσιογράφος δεν ζητάει συγγνώμη. Πάντο ο δημοσιογράφος ό,τι και να πει έχει δίκιο. Ακόμη και αν κάνει το, το, το, το τεράστιο λάθο. Ε, Πραγματικό ήταν αυτή που φτιάχνουμε εμεί, όχι αυτή που υπάρχει έξω. Σωστό. Μετά από αυτά, πε τώρα και ναι, καλά για ναι. ξεκάθαρο, τι τη λένε οι φίλοι ακροάτε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ και κάτω από λένε χιβ μάλλον... ναι. όλοι. Εντάξει, Ναι, HIV εμεί τα το λέμε Αυτό Καλά Καταρχήν λέει παιδιά, δεν θεωρώ ότι είστε εμπαθεί μαζί του. Όχι. Λάθο. Και επιπλέον θεωρώ ότι είναι. Συγγνώμη, μι... μιλάτε. Έχουμε και του σχολείου που <laughs> εδώ <να> κάνουν συμβούλιο. <laughs> Έχουμε εκπομπή. Hello. τέλος πάντων. Και επιπλέον θεωρώ, λέει, ότι είναι ό,τι χειρότερο μα έχει συμβεί. Να σα πω όμω ότι έχει δίκιο ο Πολάκη. Όντω το λένε χιβ στο χώρο του. Πρώτο θέμα αυτό είναι: αν το λένε χιβ ή έτσι. Το άλλο, άλλο είναι πιο σοβαρό. Έχω κι άλλο εδώ: η Κασάνδρα η Φιλενάδα. Διάβασε όλα τα χιβ, εντάξει. Όλα τα ξέρετε πια. Στη Γερμανία το χιβ το λέμε H -I Ναι. Για να μην σα πω πώ το λέμε στη Γαλλία ή στο Λουξεμβούργο. Αλλά δεν μα λέει. -I -I ναι, δεν ξέρω τώρα. Επίση ρωτάει: Ο Πολάκη είναι αυτό που έχει ξάφω τον ταπεράκι. Είναι Πολάκη. Ναι. παλιώνει και παλιά ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά, αυτά με το χείμπι δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αυτό είναι θα το ε, κράξο σε αυτό το πράξο. Καταλαβαίνετε πόσο κράξουν. αυτή που διαμορφώνουν οι όχι αυτή που είναι. Και όπου αν δεν υπάρχει κάμερα σε κάποιο θέμα δεν υφίσταται ω θέμα. Αυτέ είναι πέντε βασικέ αξίε τη δημοσιογραφία έτσι όπω γίνεται. Και <laughs> όπω έλεγε και ένα στο τη δημοσιογραφία, γιατί να αφήνει την αλήθεια να χαλάσει να ωραίο ροπορτάζ. Ο Μαλέλη. Ο, ο Μαλέλη, Θυμάμαι παλιά το Σκά ήταν ένα από τα πολύ ωραία ρητά του. Πάμε σε δεύτερες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γιατί μπερδεύεις τα αυγά με τσιπατάτες. <Κι> Δεν απολογούμε για καμία αποτυχία. Μόνο επιτυχίες έχουμε αυτό το διάστημα. Μπράβο. Ειδικά στο χώρο της υγείας, Αν μόνο κάτι, επιτυχίες. Ναι, για επιτυχίες. Και, εσύ και εσύ είναι να σου εγλίσεις. πω, η σημερινή μέρα έχει περισσότερες επιτυχίες από χθες, Δηλαδή κάθε μέρα που περνά έχει περισσότερες επιτυχίες. Σε όλου του τομεί, σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμια υγεία. Δευτεροβάθμια, νοσοκομεία, ε, τα πάντα. Οίκα, κέντρα υγεία, ό. Τόση επιτυχία που δίνουν οι εφημερίδε εξετάσει. Για να ναι, καταλάβω. <laughs> <ακούσα, laughs> τέτοια επιτυχία του συστήματο. Όπω ακούσαμε, ναι, ναι. ναι. Κάμα, θα Όλη την το ναι, ώρα έχουν κατακλείσει με, τα ραδιόφωνα. Με, με κάποιο τρόπο. Οι εταιρείε που δίνουν πακέτα ποστόλη, ναι, ναι, ναι, ναι, ασφάλιση όλτα, ναι, ναι, ναι, και κάτι ναι, ναι, ναι, από τα. Όλη την οικογένεια, τη μισή οικογένεια. Πάτε και τον παππού του υπόλοιπου. Είναι αποτέλεσμα τη επιτυχία του συστήματο υγεία. Και δεν λέμε πώ. Τα τελευταία χρόνια, αυτό θα ήταν και ένα, μια σοβαρή έτσι έρευνα δημοσιογραφική, ε, οι ιδιωτικέ εταιρείες αν έχουν ε, μέσα, στην κρίση, μέσα στην κρίση, αν έχουν αυξηθεί οι τσίρες τους, αν έχουν μειωθεί. Οι ιδιωτικές, ναι. Οι ιδιωτικές. πόσο το δημόσιο σπρώχνει. Αυτό ακριβώς, Με το πώ λειτουργεί το δημόσιο. Και με όλου αυτού που τοποθετούν, είτε, είτε οι υπουργοί, είτε οι διοικητέ, εννοείται γίνεται πιο Ναι, αλλά βοηθάνε την επιχειρηματικότητα. Hello. Την επιχειρηματικότητα. Πώ έρθει η ανάπτυξη, Αν δεν έχει ο, ο καθένα ένα αυτονόητο δικαίωμα σε ένα τόπο να μην πετυχαίνει στα το σκυλί, σε ένα ράτσο και μετά σε ένα, μια κάσα. Αυτό είναι επιχειρηματικότητα. Θα γίνει και αυτό. Έχει γίνει. Το επιχείρημα γίνει... τη αριστερά είναι γιατί τι έχουν τα σκυλιά. σα ίσω να πετάχτισε. Ναι, να πετάχτισε. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, ο ένα υπουργό είναι ο Πολάκης ο οποίο όχι για το HIV ή HIV, αυτό είναι το λιγότερο εννοείται, ε, με τη συμπεριφορά του γενικότερα, γιατί κάθε 10-15 μέρε γίνονται άπειρε συνεντεύξει. Μάλλον γίνονται συνεντεύξει σε όλα τα υπουργεία με δημοσιογράφου και όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει άπειρε συνεντεύξει. Ποτέ δεν, έχει τσακωθεί, δεν έχουν τσακωθεί δημοσιογράφοι, δεν έχουν βγει από τα ρούχα του και δεν έχει συμπεριφερθεί υπουργό με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που στε του καθώ πρέπει. Και τι έγινε, βγήκε ο υπουργό και στα ρούχα του. Και είναι αυθεντικό και αυτό ο το μαράκι. Δεν μπορεί δηλαδή να ρίξει και ένα χρυσόκάλι. Αν πρόσεξε ακριβώς τα όσα έχω πει, δεν το καταδίκασα. Ε, όχι, το λε με έναν τρόπο τετα... ότι είναι oh, περίεργο okay, και φυσιολογικό. Με ερμηνεύει. Με ερμηνεύει. Τα χαίροντα. δικαίωμα να ερμηνεύει. Ναι, βεβαίως έχει δικαίωμα. Πόσο καλαβρή τον ερμηνεύει, α πούμε. Α πούμε, δεν κρίνει βέβαια τους ανθρώπους, αλλά κρίνει τι πράξει. Τι μου θύμισε τώρα τον. Ναι, δεν το χορτέρω αυτό με το καλαβρή τον. Διάβασα αναλυτικά όλο τον. Και είναι όλο. Φτύσετε τους όπου του βρείτε και αυτού που του υποστηρίζουν. Όχι μόνο του γκέι. αυτούς ναι, που ναι. του υποστηρίζουν. Είναι του Αδανά, είναι ναι, απέναντι. Ναι, ναι, και με αγάπη. Λόγος, λόγος. Καταρχήν δεν του πέφτει λόγο. Θα του πέφτει. Όχι, θέλω. δεν του πέφτει. Ξέρεις ε. τι το σύμφωνο συμβίωση ρυθμίζει τι σχέσει πολίτη-πολιτεία. Είναι νομικά, φορολογικά θέματα. Τι δουλειά έχει να ανακατευτεί η όποια εκκλησία, όποιο ιεράρχη, οποιοδήποτε να πει μη το κάνει. Τι δουλειά έχει. Φάχη Μα δεν έχει. Ε, έτσι, Όχι, καθώς. δεν έχει καμία. Ε, έχει. Σε κανένα Δεν έχει πέφτουν οι τζίροι όμως στην Εκκλησία. Πέφτουν οι τζίροι. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του εμπόρου ε. όταν βλέπει ότι ο τζίρο την μπορεί να πέσει, αλλά δεν θα έχει και, και λόγο να το κάνει. Και να μην τώρα. διεκδικήσει δηλαδή. Να μην διεκδικήσει. Έχει. Όχι. Έχει. Ή να διεκδικήσει με αγάπη, με, με το σωστό τρόπο. Στα καθήκοντά του. Η Εκκλησία έχει λει, επιτελεί έργο. Φιλανθρωπικό, ναι. Πνευματικό, για όσου δέχονται, αποδέχονται. Καμία αντίρρηση, ναι. Αλλά δεν μπορεί να παρεμβαίνει στο άλλον το έργο απέναντί. Με ποιο δικαίωμα. Μα έτσι πρημοδοτούνται τα μικρομάγαζα και χάνουν τα θρησκευτικά μολ. Εντάξει, χάνουν έτσι, κάνουμε. Είναι σωστό. Έτσι είναι η ζωή. Το μολ πρέπει να Έρχεται. κερδίσει. Η ζωή, το τα, μολ τα... θα κερδίσει. Μητρόπολη. τρώει. Τα κυκλώνει αυτά. Ε, δεν, τα δε, κυκλώνει. Όχι, δεν θα κερδίσει. αυτά τα θέματα δικαιωμάτων δεν θα κερδίσει. Καλά, η... μην νομίζει. Στο λέω εγώ. Yeah. Καταρχήν έχει γίνει στην κοινωνία. Γίνεται τελείω. Απλά απομένει ένα τυπικό χαρτί. Θα περάσει. Και αν δεν περάσει τώρα. Μάλλον θα περάσει, θα και το, το μόνο θετικό τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμή. Αν δεν περάσει τώρα, θα περάσει σε κάποια άλλη φάση. Και δεν την πέφτει μόνο στο φαλελάκι που ήταν ο σύντροφο του Χατσάβα. Την πέφτει και στη Βαγενά που είπε ότι θα φροντίσει. Όλοι. Να, να περάσει από τη Βουλή όνομα. Μα είπε σε, και σε όποιον ε, το, το, το, του υποστηρίζει. Στηρίζει, ναι. Να φτύνεται και αυτού και του άλλου. Να φτύνεται. Να μην του ματιάσει. Φαντάζομαι. Λίγο. Κοίτα τα παιδιά. <laughs> Αχ, <laughs> και εμεί να πρέπει να βγάλουν το φουστάνι το μαύρο για να τα κάνουν αυτά, να σκέφτεται. Ότι δεν συμβαίνουν αυτά γενικώ σε αυτό το χώρο. Στον εκκλησιαστικό. Ναι. Τέτοια πράγματα. Του Δεν έχω βίντεο. Ούτε εγώ. Με ρωτήσει. Αλλά, αλλά δεν νομίζω τώρα. Έμσυ. Μου φαίνεται περίεργο. Προδιάθεση, ξέρω εγώ. Θυμάμαι πάντα όταν τα συζητάμε αυτά, μια παλιά εκπομπή του <laughs> με το <Τα> κύθυρά. <laughs> <από κύθυρα. laughs> αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχει βγει στην ελληνική τηλεόραση. <laughs> <laughs> και από πιο ωραία ξευρακόμματα τη Εκκλησία. Ήταν. Καλά, ένα, ένα μοναστήρι. Ε, δεν δεν μοναστήρι. Όχι, θέλω συνολικά, το ήταν, δεν το Δεν ήταν... αφορά το βατοπέδι, όλο το σύμπαν. και το Ήταν επαγγελματίε αυτό το μοναστήρι των τα χειρότερα. Έχουμε Δεν το φέραμε να το από την εκπομπή και είχαν βγάλει τα μάτια τους, δηλαδή λέγανε τα δικά τους. Και θυμάμαι τότε, επειδή ήταν στο Sky, ναι. τον Τριανταφιλόπουλος, το, είχα ρωτήσει εκεί τα παιδιά, τι κάναν στα διαλύματα. Ήταν στο, το τραπέζι είναι στο κέντρο Μάκης, αριστερά ένα τραπέζι, δεξιά ένα άλλο τραπέζι με, παπάδε, ε, με καλόγερους. Και κάποιου κοσμικού λέγανε ότι ο καθένα περάσπιζε την άποψή του. Και επειδή λέγαν χοντράδες στα παπάδες, λέγανε στα όφ τι κάνανε, μου λέ δεν μιλούσανε, ήταν μεταξύ του. Φοβερά κάμερα, έμπειροι. Και με το που άνοιγε η κάμερα κατευθείαν, ξεμάλιασμα. Εσύ μου έκανε αυτό τα τηγάνια ναι, στην ναι. κουζίνα που ε, χωρέα. Θα το βάλουμε αυτό κάποια μέρα τη επόμενη ναι, να ναι, να ναι, ναι. ναι. ναι. δεν, δεν ήξερα. Θα... Ωραίο ξεκατενιάσμα. Ήταν πολύ ωραίο. Όντως. Καλώς πάντων. Έχουμε Αλεξιάδη, Τρίφων Αλεξιάδη. Γιατί εκτό από τον Πολάκη Λεβαίως. είναι και ο Αλεξιάδη, ναι. ο οποίο το πρωί βγήκε, που είχε διαδοθεί από το γραφείο του κύριου Αλεξιάδη και με μια διάταξη εκεί που βρήκανε. Ε, χθε το πρωί, το πήρανε πίσω από προχθέ το απόγευμα. Χθε το πρωί βγήκε να βγάλει τρελό τρελού του πάντε ο Αλεξιάδης. Δεν είπα ποτέ και υπάρχει το βίντεο ευτυχώ ότι θα μπουν αναδρομικοί φόροι το 2015. Μου αποδόθηκε αυτή η δήλωση και είναι ψέματα. Δεν είπε ποτέ ότι θα έχουμε αναδρομικού φόρου το 2015. Θέλεις, το μια εβδομάδα πριν, πριν μιλώντα σε ένα συνέδριο, είχε πει. Μετά το περιουσιολόγιο ή και μαζί θα έχουμε μικρές αλλαγές στην, στα εισοδήματα του 2015. Λίγες αλλαγές γιατί θέλουμε να ξεκινήσουν έμγερα οι φορολογητές δηλώσεις το Φεβρουάριο. Λίγες αλλαγές, θα έχουμε μικρές αλλαγές στα εισοδήματα του 15. Τάξη. Το γιατί α... επειδή τελειώνει το 2015, ε, Αναδρομικό φόρος δε, δεν απομένει τίποτα άλλο να κάνεις για ένα έτος που τελειώνει. Εν πάση περιπτώσει αλλά φταίνει οι δημοσιογράφοι και Που ερμηνεύσαν τον Υπουργό Ναι και η διαπλοκή Λες. που βάζει τα μαντρόσκυλα για να ρίξει την κυβέρνηση η οποία η κυβέρνηση κάνει πολύ κακό στη διαπλοκή Όπω βλέπουμε καθημερινά και παρακολουθούν. Όπως είπε, βέβαια και πριν, το τόπο δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ήταν γραμον. οι κανόνε, δεν κατάλαβε το ύφο. Ε, ναι, δεν τοπιαζε τίποτα. Όχι, δε, ούτε σου φαντάζομαι παραπέρα τι γίνεται. Όχι, αυτό λέω. Θέλω να πω και τώρα: Δημοσιογράφο μπορεί να ερμηνεύσει. Πάρε αλλιώς, κουβά. Είσαι μπαλούρδο σε Σιριζέο. Άκου λέει ο αρχηγό σου και πάρε ένα κουβά και ξεκίναρε ένα βλαχοπέλο. Και έρχεστε τώρα εδώ να δείτε το μουτζούρι σε εμά που προσπαθούμε να ξεπλύνουμε τα άπλυτα που αφήσατε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο Θα τα ξεπλύνουμε όμω. Mm. Mm. Τι θα ε, κάνετε. δεν τα ξεπλύνουμε εμεί οι αριστεροί που είμαστε και καθαροί. Ποιο θα τα ξεπλύνει. Πάρε λοιπόν τον κουβά όπως η Ρένα Βλαχοπούλου mm. και ξέπλαινε τα άπλυτα που άφησαν αυτοί. Έρχονται οι αριστεροί, ήρθαν οι αριστεροί, του φέραμε, του φέραμε, για να ξεπλύνουν τα άπλυτα των προηγούμενων 40 χρόνων, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Mm. Σε ρόλο Πολύς. Καθαρι... συνεργείου καθαρισμού και θηλιανοπούλου yeah. όντως Ήταν αυτές οι δύο που το έχουν κάνει πάρα πάρα πολύ καλά Έχουμε και άλλες διαθμίσεις και εδώ είμαστε Να ξέρετε ότι η νέα δημοκρατία είναι περήφανη για τη διαδρομή της Κάναμε την αυτοκριτική μας για τις αδυναμίες τις οποίες είχαμε και ενδεχομένως έχουμε τα... ακόμα ταυτόχρονα όμως. Εμείς μπορούμε να κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και σας το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που είχε πάντα το θάρρος της γνώμης του να κάνει κριτική και στο δικό του κόμμα. Μην παγιδεύεστε λοιπόν στη στιγμή. Η νέα δημοκρατία ήρθε από μακριά και θα πάει μακρύτερα. Τι είπε το στο τέλος. Θα πάει μακρύτερα. Δεν είπε θα πάρει. Αν θα πάρει μακρύτερα δεν άξω, θα, θα, θα πάει, πάει νομίζω, δεν αλλά ξέρω. να πάει. Δηλαδή, τον Τσακίδια που είναι, είναι στο μακρύτερα. Το είπε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, το, το είπε με πολύ ωραίο τρόπο. Ήρθε από μακριά και θα πάει μακρύτερα. Ας πάει καλιά. Το λέει σαν είναι η όταν τα λέει αυτά, δεν τα λέει σαν ευχή. <laughs> Φαντάζομαι έτσι το εννοεί και είναι, όλα το ναι. Το λέω το παίζω, όπως, πολύ ωραία, μπράβο τη. Έχει μηνύματα εδώ το Twitter. Να βάλουμε και ένα τραγούδι να παίζει από κάτω. Το Miramar Manki του Robby Ναι, ναι. Έχω λέει πιο πολλέ πιθανότητε να κερδίσω τον Τζόκερ με τα νούμερα του τσακαλώτου παρά να πετύχω στο να σε μια θέση σε νοσοκομείο. Λέει ένας εδώ ναι. ναι λογικό Και ένα άλλος λέει γιατί τέτοια εμπάθεια με τους τράγους ρε παιδιά Αγάπη ρε Ναι εντάξει, εντάξει, εντάξει. δεν έχουμε εμπάθεια με κανέναν μωρέ Με κανένα τράγο Αλλά υποτίθεται όταν ε, ε, ε, Είναι εκεί σε μια θέση κάποιο Και υποτίθεται ε, ε, το, ε, Επηρεάζει κιόλας Η διδασκαλία του Ισού, που ήταν η αγάπη Η ανοχή και βλέπεις να μιλάει με τέτοιο τρόπο στο δημόσιο λόγο του φαντάσου τι λέει στον ιδιωτικό και τι σκέφτεται αυτό δεν είναι χριστιανισμός δεν είναι κήρυγμα αγάπης αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να δίδεται πόσο μάλλον που και στο χώρο αυτό γίνονται διάφορα και πολύ περισσότερο που πληρώνονται θα το που ξαναπώ πολλοί ομοφιλόφιλοι με τους φόρους τους πληρώνουν τον αμβρόσιο καλαβρύτων και πολλοί κομμουνιστέ αντίστοιχα. δεν υπάρχει. Πολύ άθροι, δεν υπάρχει διαχωρισμό. Πολύ... Γιατί δεν δε θέλει η Εκκλησία τον το νομοφιλόφιλο σύμφωνο συμβίωση. Ναι, καλώ. Θα έπρεπε να γίνεται μια αίτηση στην εφορία ότι εγώ δεν θέλω να πληρώνεται. Να, να, ε, να μου κοπεί από την εφορία το αναλογούν ποσό για, για μισθοδοσία. Ε Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά, θέλει ανοχή και από την άλλη πλευρά και πόσο μάλλον από αυτού που λένε ότι είμαστε η ανοχή. Καλά, και για του άθεου, όχι μόνο για του υπόλοιπου. Ναι, ναι, για πολλοί. Και... Ε, με τα τι έγινε τελικά. Δεν ξέρω. Oh. Κοίτα, επειδή είναι φίλη υπουργό, μάλλον oh, yeah. χάθηκε oh, yeah. ο φίλη. Το έχει συνειδητοποιήσει γιατί μετά τις σκιά Ο ίδιο προφανώ. Oh. Μαζεύτηκε γιατί κατάλαβε ότι μεγαλουργούσε όταν μιλούσε για τέτοια οπότε. Θα σα αφήσουμε κάπου. Α, όχι εδώ. δεν θα σα αφήσουμε. έχεις άλλο μήνυμα. Έχω ένα μήνυμα ακόμα. Περίμενα, περίμενε. ανέβασε λίγο μουσική να ακούσουμε. You wanna sleep in the bidet. And when he'll να πάρει λέει ο Λοβέρδο θέση για το πώ λέγεται ο ιό. Αυτό ξέρει. Αλλήλωνο. Αλλήλωνο. Αν δεν ξέρει ο Λοβέρδο, ποιο μπορεί να ξέρει. Λοιπόν, τώρα θα σα αφήσουμε, δεν έχει άλλο μήνυμα. Ε, όχι εντάξει, έχει και κάποια ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, α μείνει και κάποια διάβασα. Από Δευτέρα σε κανονικότητα ελληνοφρένεια, όπω την ξέρουμε, με λαό και με τέτοια. Και τα γνωστά όλα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλά ε, θα πάμε με το τραγούδι στην, στο διαφημιστικό για αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη Γεια σας so You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of oh, a good time. Before he died We left before encore. He couldn't sit still Sheena was a blast, baby But my monkey was ill When well, I played blackjack Kept hitting Twenty-three Couldn't help but notice this Mexican Staring at me But wasn't my monkey? I couldn't be sure It's not like you've never seen a monkey In rollerblades Lungs the before Now don't test my patience Cause we're not about to run Chasing you for a long time, amigos. And now your mom.